Κάθε στην πόλη, η οχτρή του όμω λύσσα, η οχτρή, και εμεί γενούσαμε με τα κούσκου, τα μέσα στην στην πόλη, η οχτρή στα σπίτια πήκαν, η οχτρή. Και τους φιλέψαμε, η δωρκέγη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ, πρώτη εκπομπή του χρόνου, καλή χρονιά σε όλους. Όταν λέω καλή χρονιά εννοώ μια χρονιά χωρίς αναποδιές. Μια χρονιά χωρίσα απρόπτα, μια χρονιά που όπως λένε όλοι θα είναι και εκλογική. Εκτός των άλλων σας εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία, αντοχή, υπομονή και εμπόλικη δύναμη, αν είναι δυνατόν και αγωνιστική, θα ήταν από τα βάθη της καρδιάς μου μια ευχή για όλους και για όλες, γιατί δεν πρόκειται να μας χαρίσει κανένας τίποτα, ό,τι πάρουμε και ό,τι χρειαζόμαστε μόνο με αγώνες και με διεκδίκηση. Στον ήχο σήμερα μαζί μου είναι η Μαρία Χριστοδούλου την πρώτη ώρα Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά Στη μουσική επιμέλεια και φέτος όπως και πέρσι δηλαδή πριν από λίγε μέρες Η αταρφούλα μου είναι ο Real FM Στου 97,8% στην Αθήνα, στους 107,1% στη Θεσσαλονίκη Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα Στα γραφετε real, κενό και ενώ και το μήνυμά σας το 1600 Δεν συστήνονται τα μηνύματα για οδηγούς αυτοκινήτων ούτε καν στο φανάρι Η χρήση του κινητού στο αυτοκίνητο είναι μία από τις πρώτες αιτίες δυστυχημάτων Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ γιατί πέφτει η θερμοκρασία συνεχώ Και μπορεί εκεί που είναι νερό να είναι πάγος και εκεί που είναι, νερό να είναι από κάτω τα μικρά πράγματα είναι αυτά που γίνονται μεγάλα σε δύσκολους καιρού. Αν θέλετε να στείλετε mail, studio από την Ελλάδα και από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Δόξα τω Θεώ, αυτή εδώ η εκπομπή ακούγεται, όπω και ο Real FM και εκτός Ελλάδος διαδικτυακά. Το τηλεφωνικό κέντρο 2 11 και θυμάστε εκείνο το... Εδώ, σε τούτα εδώ, τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει... Δεν ξέρω αν πιάνει κακιά σκουριά Ξέρω ότι ο φίλος μου ο Δημήτρης Ολέντσος έχει κάνει εξαιρετικούς στίχους Στη μουσική ο Νίκος ο πλατήραχο επίσης εξαιρετική δουλειά Και στο τραγούδι Νεφέλη Φασουλί μαζί με τον Δημήτρη Ζερβουράκη και τον Πλατήραχο Θα μας μπάσουν στη μαύρη μπογιά στο μάρμαρο Γιατί σιγά σιγά αρχίζουν ε, να εμφανίζονται λεκέδες στα υπέροχα μάρμαρα Και υπάρχουν συνθήματα που ξεθο οι αρχάγγελοι τη Ιπποκράτους, οι συμμορίες τη Αχαρνών και Αριστοτέλους τα κρυφά σχολεία των ερώτων οσμόνονται με τον αστεριό του ήχους και συνθέτουν τη μαύρη μπογιά στο μάρμαρο Μια ασπρόμαυρη τυχογραφία από τραγούδια σε στίχους Δημήτρη Λέντζου και μουσική νίκου πλατήραχου Εδώ ακούστε την προτροπή γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος τον κόσμο για να αλλάξει, πρέπει και εσύ να αλλάξει. Το δράμα του ανέργου ρόλου από το ρόλο του και του δικού έργου. Η του έργου. Δαγιάννη, πετρασίκο τη, του σώμου του ανηλίκου. Κρυφό σχολείο, έρωτες με στη φωλιά του λίκου. Μαύρη, πογιά στο μάρμαρο, ο κόσμο σα πεθαίνει. Είσμως πουχάς πάλι μπροστά σου βγαίνει, πάλι μπροστά σου τάς, τάς, τάς, τάς, τάς, τάς, τάς, τάς, Για παλιά, για τα παλιά, ξανά στις παρελάσεις Το μεγαλείο της φιλής, να κλαις ή να γελάσεις Μαύρη μπογιά στο μάρμαρο, ο κόσμος σας πεθαίνει Και ο χρησμός που χάθηκε, πάλι μπροστά σου βγαίνει Το μέλλον ακατοίκητο, το χρεωμένο να γυρνεί προ τα τύχη του κόσμου, Στο διάτηδα. Στον προστινό παθμό, ανοίγει τι φτερούδε τη Με, με τη μεγάλη πίστη μπροστά με με. στο θαύμα του φουνιά και του μεγάλου μίστη με μάγια δε μερεύεται η άγρια η νιώτη κι απ' τον το θυμό θα έρθει η πρώτη στο μάρμαρο ο κόσμος σα πεθαίνει Πίσω σπουδάζει πάλι μπροστά σου σου σου σου σου σου Λοιπόν, είναι από τα ωραιότερα τραγούδια. Νομίζω ότι χαρακέρομαι πάρα πολύ που ξεκίνησα με αυτό. Είναι από τα πρωτότυπα πράγματα. Ο Λέντζος α, γράφει στίχους στην εποχή μας που θυμίζουν παλιότερες δεκαετίες σε ό,τι αφορά την ποιότητα, α, το βάθος και την προσέγγιση των τρεχόντων πραγμάτων. Τα τρέχοντα πράγματα περιλαμβάνουν διεφημίσεις. Αν σκεφτείτε πώ αποχαιρετήσαμε τη χρονιά νομίζω ότι σα έρχεται καθολική ανατριχύλα ε, και νομίζω ότι ο τίτλος που είδα σε μια εφημερίδα σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα νομίζω ότι είναι στην αξία δεν έχει καμία σημασία είναι ότι το 2018 ήταν η χρονιά των θλιβερών ηγετών Παγκοσμίω και κάποιο ε, να θέλει να το αμφισβητήσει δεν θα του φτάσουν άλλε 2018 χρόνια να επιχειρηματολογήσει περί του αντιθέτου ε, μόνο να δει κάποιο τις συναλλαγές τον τρόπο με τον οποίο... Άλλαξαν σύνορα πατρίδες, άνθρωποι, μετανάστες, ε, ε, όπλα, ε, χεριά Αν δούμε μια ματιά τι συμβαίνει στη γειτονιά μας Νομίζουμε ότι μπορούμε να κατανοήσουμε την αντίληψη περί ε, θλιβερής υγείας στον κόσμο Φτάνει ο Τραμπ εδώ που τα λέμε Δεν χρειάζονται και πολλά άλλα πράγματα Βάλτε και έναν Ερντογάν από δίπλα, βάλτε και λίγο κάτι παραδίπλα Μη φτάσω στα καθημάς, δεν έχω καμία όρεξη να ξεκινήσω Δόξα το Θεό, ε, το γράφω αύριο στο Ριζοσπάστη Επιμένω, μπαίνουμε στη φάση του χειροστασίου Δηλαδή θα γεμίσουμε γουρουνιές, γουρουνιές επικοινωνιακές Γουρουνιές στις πολιτικές λέξει, θα κυλιόμαστε στη λάσπη Διότι έτσι έχουν αποφασίσει οι θύνοντε νόε των διαφορετικών επικοινωνιακών επιτελείων, τουλάχιστον μεταξύ των δύο κομμάτων, τη εξωματική αντιπολίτευση και τη κυβέρνηση, με του Ανέλ σε ένα ρόλο μπαλαντέρ του εαυτού του. Αυτοί παίζουν αυτοκαταστροφικό παιχνίδι επίπεδου ε, μπαλαντέρ του εαυτού του. Βεβαίω, καλό για όλου είναι αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Ε, Χωρί αυτό να μπορεί να ερμηνευτεί και διαφορετικά ω ηρωισμό. Και τώρα από τη λέξη ήρωες, εντάξει, μην το συνεχίσουμε γιατί θα φτάσουμε σε υποθέσεις Δριχάρντου. Είμαι ε, σχεδόν μαθηματικά βεβαία ότι από την ώρα που μπαίνει η δικαιοσύνη σε ένα παιχνίδι εδώ παπάς, εκεί παπάς που είναι ο παπάς. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να βγει άκρη σε τίποτε απολύτως παρά μόνο σε ένα επίπεδο χειδέων εντυπώσεων. Κάποιο μου είπε σήμερα και σας το μεταφέρω από καρδιάς. Εσείς μπορείτε να μεταφέρετε ότι θέλετε στέλνοντας real και νό, το μήνυμά σας το 19 600, ή σε στούντιο papakirialfm.gr με τον υπολογιστή ότι <coughs> εκ των πραγμάτων, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση θα οδηγηθούμε σε μία χρονιά όπου δεν θα χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα αλλά θα μιλάνε όλοι για όλα εναντίον όλων όλοι εναντίον των πάντων εύχομαι το κουκουέ να μην είναι, έτσι όπως είμαστε μια ζωή πλήνλα και δαιμονίων διότι στις γουρουνιές αυτές δεν θα μπορέσει κανένας να σταθεί χωρίς να κυλιχτεί στη λάσπη Ήθελα να κάνω μια επισήμανση σε συναδέλφους, δημοσιογράφους της αυγή που τύπωσαν στην πρώτη του σελίδα για το φόνο αυτόν στην Κέρκυρα γιατί έτσι όπως μπήκαμε, σκεφτείτε πώς μπήκαμε μπήκαμε με βόλτες του Κουφοντίνα πέριξ των φόνων μπήκαμε με προστατευόμενο που δεν είναι προστατευόμενος αλλά είναι κατηγορούμενος που άλλα έλεγε χτες, άλλα λέει αύριο, αλλά θα πει σήμερα, αλλά θα πει μετά αύριο κανείς δεν μπορεί να βγάλει άκρη μπήκαμε με, α, σε ατομικό επίπεδο, αυτό που λέμε σε προσωπικά εγκλήματα το ένα χρειότερο και θλιβερότερο από το άλλο είτε είναι έγκλημα είτε είναι αυτοκτονία με συμβολισμούς που πειράζουν και τον οποιονδήποτε ακόμα και όταν δεν τον αφορά τον πατέρα που σκοτώνει την κόρη του α, ανήμερα πρωτοχρονιά, που πήγε να τον δει για να του ευχηθεί επειδή τα έχει με έναν και την παραχώνει δύο μέτρα κάτω από το χώμα, αφού έχει παίξει και μια παράσταση: Βρείτε το κορίτσι μου, βρείτε το κορίτσι μου κλέγοντα τι αστυνομίε. Σήμερα δεν φτάσαμε καν στα φώτα και έχουμε έναν άνθρωπο 45 χρονών να βουτάει από την Ακρόπολη από το βράχο, με αυτό το καιρό και αυτή τη μέρα έχουμε μια επέλαση του χιονιά που όσο έχει παγώσει τη χώρα και μου έλεγε λοιπόν αυτό ο φίλο τουλάχιστον με αυτή την κακοκαιρία, επειδή επίκεντι και περιφερειακέ εκλογέ. Τα πράγματα θα πάνε λίγο καλύτερα από πλευρά συντονισμού. Θα σκιστούνε δημάρχοι, περιφερειάρχες να ανταποκριθούν στι ανάγκε τη κακοκαιρία. Να, Θα έλεγα ότι είναι μια θετική σκέψη, γιατί στο κάτω-κάτω τη -κάτω με τι ευχέ που ανταλλάξαμε αυτέ τι μέρε, τι ζητάμε όλοι μα. Τι ζητάω. Α, τι ζητάω. Στον παράδεισο, μια μέρα να μπορέσω κι εγώ να πάω. Γιάννη Γεωργιακόπουλο στη Στίχη, Λαβρέτη στη Μουσική, Σαββόπουλο Μαχηρίζα στη Εκτέλεση. Και αμούρια πρόσκυμα. Παρκά, ο μου, για, ε, ε, κάτω, δυο, μου για και Σου μιλάω. Παρκά, και Σου μιλάω. Και εσύ, που ξέρω πώ, λειτουργείς εσένα. εσύ, που ξέρω δεν ξέρω Τα Καταράζεσαι που σ' αγαπάω Δεν ζεις με την ευαισθησία Μα την ουσία μου δεν την προσέχεις Δες τις καρδιάς μου τα σκυρτήματα Αλλά προβλήματα ό,τι έχεις Δεν τη ζητάω, τη ζητάω. Μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω Και τη ζητάω Τη ζητάω Μια ευκαιρία να Μεκα να Στη χαία μου, για πρόσχημα. Για να Στη χάρια μου, για πρόσκυμα. Για να Στο κυλικίο. Για να ωραφήμα. Στο κυλικίο. Για να Μου Εσύ αγόρευες. Μα αυτούς τους δύο Εσύ απόλευες Μα αυτούς τους δύο Είπες μετά πως Με περίμενες Δεν με περίμενες Η μοίρα τότε όταν στα χέρια Μου σε κράτησε έχει την πάτησα Και είπες όχι Και τη ζητάω Τη ζητάω Ευκαιρία στο παράδεισο να πάω Και τι ζητάω, τη ζητάω Τα ευκαιρία στο παράδεισο να πάω <Τι> Και τι ζητάω, τη ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω Και τι ζητάω Τι ζητάω Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω Λοιπόν, ποιος σου το μάτι τόσο βαθιά, ο αδερφός μου Ποιος έφαγε τον Άβελ, ο Κάιν Από πού παίρνει κανείς τα κλειδιά για την κερκόπορτα από τα μέσα Αυτά είναι από τα πιο βαριά πράγματα της ανθρώπινης κοινωνίας Ο εχθρός, ο προδότης που είναι δίπλα, που είναι συγγενής, που είναι φίλος, που είναι αγαπημένος, που είναι έμπιστος και προδίδει, το λέω γιατί με αυτά που ακούμε και με αυτά που μαθαίνουμε και με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, τείνουμε να αρχίσουμε να χάνουμε τους πασάλους πάνω στους οποίους βασίζεται η κοινωνία και είναι κάποιες πολύ μύχε. Ε, πολύ μύχιες, είναι πραγματική νέμεσης, είναι ένα αίσθημα δικαιοσύνης που γεννιέται μαζί με την ανθρώπινη συνείδηση. Μύχες σκέψεις και αρχές των ανθρώπων και συναισθήσεις ένα επίπεδο συνείδησης δηλαδή το οποίο πάει να αμβλυνθεί και τα κάνει όλα ίσομα. Σας σήμερα λοιπόν, για όσου ενδιαφέρονται για τα αθλητικά, μια και έχει και δέρμπι, μάλιστα μπάσκετ, Ολυμπιακό πα... Παραθυναϊκό, και ε... εγώ εύχομαι βεβαίω ω Παραθυναϊκό να κερδίσει ο Παραθυναϊκό. Αυτό το οποίο πάντα εύχομαι σε αυτέ τι περιπτώσει είναι να γίνουν οι αγώνε, να τελειώσουν ομαλά, να μην γίνουμε ρεζίλ, να μην είναι αυτό, να μην είναι εκείνο, γιατί έχουμε εξοικειωθεί και με αυτά. Λοιπόν, σα σήμερα θέλω να αναφερθώ σε έναν αθλητή, το Γιώργο Ιβανόφ του Ηρακλή ο οποίος εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Ο Γεώργιος Ιβανόφ ήταν και ποδοσφαιριστής και είδατοσφαιριστής, αλλά ήταν και κατάσκοπος. Δηλαδή ήταν πράκτορας των Άγγλων, δούλεψε ως σαμποτέρ με τον κωδικό 033β, συνεργάστηκε με τις αντιστασιακέ οργανώσεις όλες, πήρε μέρος σε πολύ μεγάλες αντιναζιστικές πράξεις και συλλαμβάνεται στι 19 Δεκεμβρίου για πρώτη φορά από του Γερμανούς, γιατί τον πρόδωσε ο παιδικός του φίλος Κωνσταντίνος πάντως κατάφερε να αποδράσει Βήγε επικήρυξη μισό εκατομμύριο δραχμές τότε Γέμισε με τη φάτσα του, με το πρόσωπό του ε, Όλη η Αθήνα από αφήσει. Τον καταδίωξαν κυριολεκτικά ε, Απεινώς οι Γερμανοί Κατάφερε ε, να σωθεί μέχρι που τον πιάσανε Τον πιάσανε και τον εκτελέσανε Από προδοσία ενός παιδικού φίλου Βαριά πράγματα, πονάνε πολύ, οπότε εγώ α πάω στου φίλους μου, α πάω στην αδερφούλα μου και να το κάνω και νωρί νωρί την κλήρωση, μπάς και προλάβετε. Αυτή που θα προλάβετε, έχω τρεις διπλές προσκλήσεις απόψε, για τη μουσική σκηνή Σφίγγα. Ακαδημίας και Ζωδόχου πηγή στο κέντρο της Αθήνας. Η ώρα προσέλευσης είναι στις 10, Μια ώρα τώρα είναι 7.30. Νομίζω ότι δεν είμαστε και πολύ πίσω, 2,11, 208, Εκεί λοιπόν η Νάνση έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική δισκογραφία αλλά και ξένα που το πάρουν τις αισθήσει. Το βάρος της φωνής το φέρνει η Γεωργία Αγγέλου η οποία επιστρέφει για τρίτη φορά στη μουσική σκηνή της ε, Σφίγγας μαζί με τον χαρισματικό και τραγουδιστή τον Χρήσο το Μουστάκα. Νομίζω ότι θα συζητηθεί η απόψινή α, παράσταση ο Μουστάκας έχει πίσω του και την πείρα της πύρα πύρα τον Σταμάτη ε, ε, Κραουνάκη και υποδέχεται το καινούριο με καυστικό χιούμορ χρόνο που δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει. Νομίζω ότι θα το ευχαριστηθείτε όσοι έρθετε. Α, θα διασκεδάσουμε, θα περάσουμε καλά. Ακούστε την αλλιώ είναι η πρόταση γιατί μπορεί να ακουστεί και αλλιώ. Και οπότε εγώ θα σας παίξω ένα τραγούδι πάνω σε μουσική η Κανέλη και Ξένιας Δικαίου που το τραγουδάει η Γεωργία Αγγέλου το έχουν στα ελληνικά, εμένα μου ζήσανε την αγγλική εκδοχή των στίχων και είναι η πικρή γεύση των φιλιών The bitter taste of kisses έτσι για να το χαρείτε όσο τηλεφωνάτε στο 211-2008-200 και για τρει διπλές προσκύσει για απόψε I won't let you break my heart, cut my life in pieces, I cannot stand the bitter taste of kisses, but I walk alone, go where I belong, even if I don't know, it. if I'm right or wrong, or right or always been nothing more than a miracle. Love has always been nothing less than a miracle. Sorrow, pain and tears, that's what's left of you. Yet I don't regret even now that I love you. Love has always been Always been can make you fade away, looking back it sounds less I cannot stand your lies and your offenses Better be alone, alone. stand where I belong Even if I don't know, is this right or right? Or right or wrong?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 Love has always been nice Θέλετε το πιστεύετε, θέλετε, δεν το πιστεύετε. Εμένα μου λείψατε τη μία εβδομάδα που δεν έκανα ε, εκπομπή. Οπότε σήμερα τα μηνύματά σας είναι κυριολεκτικά βάλσαμο παρότι ε, αντικατοπτίζουν την αντιφατικότητα της κοινωνίας στην οποία έχουμε οδηγηθεί με μαθηματική ακριβία καθώς κακά τα ψέματα τώρα έτσι. Ήρθε το τέλος των ο, ψευδεστήσεων. Όσοι ήλπισαν για πολλά πράγματα ε, και ότι πήγανε με το μέρος των νικητών δεν ξέρω από πού να τα, να μαζε, να από να τα μαζε, μαζέψουν από τον τριντό στον Καναδά μέχρι τον Τζίπρα. Δηλαδή για να τα πάρουμε έτσι και σαν επίπεδο ηγετών Αν σκεφτείτε μάλιστα και πώ ήταν η τελευταία χρονιά από πλευρά λέξεων Ξέρετε το έχουν οι λεξικογράφοι και ειδικά αυτοί που έχουν παγκόσμιο εφήμοι ως λεξικά Βγάζουν και μία λέξη για τη χρονιά που πέρασε ω κυρίαρχη Το Oxford έβαλε τη λέξη τοξικό, το ακούω και μου γυρίζουν τάντερα, βαρέθηκα πια. Τοξικό, τοξικό, τοξικό, το έτσι σιγά σιγά άμα το πούμε πολλέ φορέ. Τοξική η πολιτική, τοξικό το κλίμα, τοξική η ατμόσφαιρα, τοξική η συζήτηση. Τοξικό το ένα, τοξικό το άλλο, τοξικομανεί όλοι μα εμεί να καταναλώνουμε τοξικότητε. Το Μέριαμ Βέμστερ, <συκλή> λοιπόν, Μέρια το Βέμστερ, το λεξικό, έτσι το λέμε συνήθω, επέλεξε τη λέξη δικαιοσύνη, justice, από πού και ω πού δεν ξέρω. Κάτι έχει κατά νου πιο αμερικάνικο από αυτό που φαντάζεται κανένα. Και το Κόλινγκ επέλεξε τη λέξη μια χρήση. Έχω μιλήσει πριν από τουλάχιστον 20-25-30 χρόνια, ότι βαδίζουμε με μαθηματική ακρίβεια σε πολιτισμό της μιας χρήσης, σαν χαρτοπετσέτα, έρχονται και φεύγουν πράγματα, δεμένουν, καμία εκτίμηση για το κλασικό, το ανθεκτικό στο χρόνο. Πάμε στις σχέσεις μιας χρήσης, πάμε στις αποφάσεις μιας χρήσης και μετά κατευθείαν σε ψυχαναλυτές και ψυχιάτρους για να αναλύουμε τις επιπτώσεις των αποφάσεων της μιας χρήσης. Δηλαδή, αυτό είναι περίπου. Ο τρόπος με τον οποίο διδασκόμαστε με τα κουτάκια του μυαλού να δουλεύουμε. Λοιπόν, ε, έχω από την αρετή ευχές για καλή χρονιά και αγαπημένη τη αντιγυρίζω. Δήμη, μου στέλνει το εξής, ο ή ή, δεν ξέρω. «Καλά συντρόφισα, αν θες θλιβερούς ηγέτες και ήταν αναφέρεις και τους μεγάλους δημοκράτες των καθεστώτων που συμπαθείς. Δεν καταφέρνω να καταλάβω σε ποιου αναφέρεσαι» αλλά για να το λες κάτι θα ξέρει εσύ Ο δε Κουφοντίνα είναι και αυτός κατά μία έννοια δικό, δικό σας παιδί Τι νοση είναι παιδί ο κουφοντίνας Εγώ αποποιούμε τη μητρότητα του κουφοντίνα Δεν ναι, ξέρω εσύ αντιθέσεις την πατρότητα Τώρα πως εσύ βαφτίζεις ως νονός Ή ως εξ κατέδραμ παιδιά σε διαφόρους Αυτό ειλικρινά σου το λέω ε, Νομίζω πάσχουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα με την έννοια παιδί γιατί αν δεν έπασχαν δεν θα είχαμε παιδιά εγκαταλειμμένα κυριολεκτικά ούτε πατερά δεν σκοτώνουν τα παιδιά τους στα 29 τους όταν uh, παίρνουν τι αποφάσει να καθορίσουν τη δική τους στη ζωή και εκεί που μου το λε αυτό, έρχεται η Ειρήνη και μου στέλνει: Καλησπέρα, κορίτσια μου γλυκά. Καλή αγωνιστική χρονιά μέχρι την ανατροπή του. Να έχουμε υγεία, να του παλέψουμε. Με πολλή αγάπη από την παγωμένη Κρέβεζα, πρέβεζα με πολλή ζέστη στην καρδιά. Αυτέ τι παγωμένε μέρε σκέφτομαι του σούρε του Δημοκρατικού Στρατού που πάνω στα παγωμένα βουνά πολεμούσαν κυνηγημένοι από τα σκυλιά τη αστική τάξη. και όμω δεν λύγησαν. Από αυτού παίρνω δύναμη όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζω. Φίλια Ειρήνη από την πρέβεζα. Ο φίλος μας, ο Παπαναστασίου, καλησπέρα κυρία Κανέλη μου Καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία Και είναι και χρονιά εκλογών Η φετινή δεν λέει, να μας ψηφίσει. Την αγάπη μου λέει η φίλη μας Λοιπόν, πάμε στα χρόνια πολλά από το μικρό καλοκαίρι Με περισσότερη ανθρωπιά Καλή χρονιά σε όλους και σε όλους μας Με περισσότερη ανθρωπιά το 2019 Και λιγότερη μη Μόλι Μόλις άκουσες τα προηγούμενα μηνύματα μπορεί να Uh, uh, μικρό καλοκαιράκι μου uh, Πως θα προχωρήσουμε τη χρονιά Ο Κωνσταντίνος Καλή πολύ καλή χρονιά να έρχεται Και εύχομαι Ότι καλύτερο σε εσάς και στην οικογένειά σας Το ίδιο και εγώ να σας έχω Καλά να μας κάνετε κάθε Παρασκευή υπέροχη συντροφιά Και εσάς να σας έχει καλά Να μακούτε και να μου κάνετε και εσείς με τη σειρά σας συντροφιά Ο φίλος μου ο Νιόνιος, ο Μπακάλης. Ας πριμέρα θα δούμε μόνο αν κοκκινήσουμε τη σκάλπηση ακόμα καλύτερα αν κάνουμε ό,τι έκανε και ο του κούβα πριν από 60 χρόνια. Καλή χρονιά από την Κέρκυρα, νιόνιος ο Μπακάλης. Νιόνιο μου, μα η Κούβα να δούμε πώς θα πάει. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι πάει να ξεστρατήσει και ούτε τοξικός, ούτε justice, ούτε μιας χρήση θα σώσει τα πράγματα... Παρά μόνο ο ίδιος ο κουβανέζικος λαός Δεν λέω κάτι, απλώς να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί Να δούμε πώς θα μεταφραστεί α, το, η αλλαγή του συντάγματος Γιατί εδώ ψάχνουμε να βρούμε τι σημαίνει η Συμφωνία των Πρεσπών Για όλα που άρχισε σήμερα η συζήτηση στην Βουλή Την ίδια ώρα που είπανε, διάβαζα εγώ Ότι παραγγείλανε 250.000 διαβατήρια Που λένε Δημοκρατία της Μακεδονίας σκέτο Οπότε λέω να τη κάσω για Αμέρικα. Με τους ε, ε, Κόζα Μόστρα Και να αφιερώσω σε όλους σας που μου τα μηνύματα Αλλά εξαιρετικό Στη ε, ρεμπετό Λαϊκό τζαζο, παρέα Της Βιέννης Του βαφτίστηριο μου Του αγαπημένου του Άγγελου παρέα Το τραγούδι Θέλω να φύγω να πάω στο Αμερικά Όλη μου τη ζωή Μετροδραχμή-δραχμή Πάρε με από εδώ Και θα συμβιβαστώ Θα πάω Αμερική Για μια καινούρια αρχή Σπίτι εκεί που θέλω Σα τούμπιο και νόν δεν με πειράζει, ασύνε και στο θα και βόλτα ως το Μανχάταν. Κάτσα πάω στη Βόρεια το, το Μεγιστάνιον. Κι τη μου, στο Αμερικά όλη μου τη ζωή μετρώ δραχμή δραχμή πάρε με απόδω και θα συμβιβαστώ ότι κι αν λες εσύ θα πάω Αμερική Έχει ώρα να ξυπνήσω πριν χαθεί ο καιρό. Χίλιε φορέ εδώ μαζί σα το έχει Ο δρόμο δύσκολο μαγώνε είναι για δρόμο. Κι τη Επαγγελία είναι. Πράσινη κάρτα πλέον δεν θέλω να είναι. στον άμα τον μεγαλώσει. Να αφήσω το Αμερικά, δεν φεύγω από εδώ, θα να συγκροτηθώ. Γεια σου Αμερική, πικρή ψευτεστησή, δεν πάω κατά εκεί, μην πας ούτε και εσύ. One day when you reach the end, one day you will understand. Είκαμε λοιπόν στο έτος Απόψη μου της συναλλαγής Της παραλλαγή, Της διαβολή, Γουρνιές γουρνιές επιμένω στον όρο Ούτως ή άλλως κοινές κοροσκόπιο Λέει ότι θα είναι για να στιευτώ κιόλας Ότι θα είναι το έτος του χείρου ε, ε, Επιμένω Ότι πρέπει να αποφεύγουμε Ορισμένα πράγματα Που αλλάζουν την αντίληψη Των πραγμάτων Δεν αθώ έση ε, γι' αυτό το είπα στην αρχή και δεν το ολοκλήρωσα ε, θέλω και την ε, βοήθειά σας σε αυτό και το λέω εντελώς καλοπροαρετά και ελπίζω να με ακούνε έστω κι ένας από τους συναδέλφους τη Αυγής που τύπωσαν στην πρώτη του σελίδα γυναικοκτονία τον όρο γυναικοκτονία αναφερόμενη στο φόνο στην Κέρκυρα. μία γυναικοκτονία με ρατσιστικά κίνητρα το γυναικοκτονία δεν ξέρω τι σχέση περιγράφει βρίσκω τον όρο βαθύτερο αντιφεμινιστικό. Και βαθύτεο θα ρατσιστικό. Προσωπικά, υποκειμενική μου η άποψη, και αυτήν καταθέτω. Ε, όχι επειδή έχω σπουτάσει νομικά, αλλά η ανθρωποκτονία είναι ανθρωποκτονία. Όταν επισημβεί, δυστυχώ, εμένα προσωπικώς δεν με ενδιαφέρει αν ο δράστης είναι αλβανός, αν είναι άντρα, αν είναι γυναίκα, αν είναι τούτο, αν είναι εκείνο. Δεν με ποτέ. Θεωρώ ότι είμαι πάντα με το θύμα. Και με ενδιαφέρει το θύμα. Επομένως, το γυναικοκτονία Συνεπάγεται το ότι θα πρέπει να λέμε και ανδροκτονία. Μέχρι στιγμής ξέρουμε την παιδοκτονία. Ξέρουμε την μητροκτονία και την πατροκτονία. Γιατί τα ξέρουμε αυτά. Γιατί περιγράφουν σχέσεις. Και άρα είναι σχέσεις που επιβαρύνουν την πράξη, του δράστη. Καθορίζουν δηλαδή οι σχέσεις, την επιβάρυνση, την ηθική σε πρώτη φάση. Ε, Πολλέ φορές αυτό επηρεάζει και την επιβολή της ποινής στον νόμο. Αυτά το γυναικοκτονία... Τι σημαίνει, δηλαδή, αν είχαν σκοτώσει έναν άντρα, ήταν γιο και δεν ήταν κόρη, και είχε σκοτώσει ο πατέρα το γιο επειδή τα είχε φτιάξει με αυγανή. Το ανάποδο δηλαδή. Και θα του γέναγε και αυγανάκια. Λέω τώρα. <Και> ε, τι θα λέγατε, ότι ήταν ανδροκτονία, ή θα λέγατε παιδοκτονία και θα πηγαίναμε στο παιδί και το κορίτσι. Στη γυναικοκτονία. Δεν ξέρω ποιο το φαντάστηκε αυτό. Επειδή πολύ φοβάμαι ότι αυτά είναι συνήθω ε, ε, ε, όροι που έρχονται από το εξωτερικό και από αυτή την. Ε, ε, ε, υπερβολική ε, ε, δικαιοματήλα, ε, δεν μιλάω για τα δικαιώματα, μια δικαιοματήλα που πάει να περάσει στο political correct του καιρού και είναι μια χρήση αυτέ οι λέξει, οι οποίε δυστυχώ εμπεδώνονται. Τι το θέλατε ρε παιδιά στην αυγή, τουλάχιστον τα κείμενα από πλευρά, αφήστε την πολιτική στην πάντα. Τα κείμενα στην αυγή είναι καλογραμμένα, οι άνθρωποι πέντε γράμματα τα ξέρουν. Δηλαδή, έλεος, σε τέτοιε εφημερίδε να βλέπει ξαφνικά γραμμένο γυναικοκρατία. Ε, μετά από άλλες τι να περιμένω εγώ Θα περιμένω δηλαδή τι να σας πω ε, Δεν, δεν Ας αποφύγουμε την ανταλλαγή ε, Η ανταλλαγή είναι πολλά πράγματα Ακούστε πρώτα το τραγούδι Και μετά Εγώ θα σας πω την είδηση Παρότι μπορεί και να μεσολαβήσουν διαφημίσεις Και θα σας πω την είδηση Ή να την πω τώρα καλύτερα μάλλον θα την πω Λοιπόν κοιτάξτε να δείτε Είναι χιδαίο. Να βγαίνει η χρονιά και η παράταση του Φουπουά στα νησιά Τα πέντε τα ταλαιπωρημένα, μια και λέμε τώρα για ρατσιστικά και άλλα Τα ταλαιπωρημένα από τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων Η λέρο, η Λέσβος, η Κος, η Σάμος και η Χιός, Να παίρνουν μια δίκη μποναμά παράταση στο μειωμένο Φουπουά για πέντε μήνες Δηλαδή μια πομάδα αντιμετωπιση ενο τεράστιου πρώτα απ' όλα ανθρωπιστικού Κοινωνικού, πολιτικου Υπερελιστικού κυριολεκτικά προβλήματο που έχει χτυπήσει τη ζωή του, τι αυτέ του και τη ζωή των άλλων. Ε, σε νησιά που παίρνουν είτε πτώματα είτε ανθρώπινα ράκοι που φτάνουν εκεί και που μέσα στην απελπισία, ε, με ελάχιστη ε, ουσιαστική προσέγγιση και α καφιόμασταν και α λέγαμε για Νόμπελ, και α λέγαμε για δύο άλλα πράγματα, μετατρέπονται σε ένα γενικευμένο πρόβλημα στην περιοχή. Λοιπόν, στη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η μείωση του Φουπου. Εκτό των άλλων, γράφεται ότι θα ισχύσει επί ένα εξάμεινο εφόσον ο μέσο αριθμό προσφύγων στου καταβλισμού υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενία ανάνισή. Δεν φτάνει δηλαδή που είναι προσωρινή ανακούφιση. Έχει και ω προπόθεση την υλοποίηση τη αντιδραστική συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Μα σε όλα αυτά τα νησιά το πρόβλημα υπάρχει επειδή υπερβαίνουν κατά πολύ του καταβλισμού. Όταν το παίρνει και το βάζει μέσα, είναι σαν να δίνει μπόναμα υπό τον όρο ότι ο άλλο θα τα καλάντα που θέλει. Οπότε πάμε στην ανταλλαγή Ο Παύλος Μπερμπερίδης σε στίχους μουσική και τραγούδιο Ο ίδιος το λέει πολύ ωραία Πολύ ωραία Καφέτη Τί που σου χαρίζουν Το χρέο χρεώνεσαι διπλά, μην ακούς άκουσ, άκουσ' που λένε χαλάλοι θα στα πάρουνε χόντρα. Κι αν σου τα τάξουν μεγαλία, πριν ακού ακόμα τα δεχτείς το ένα ενέχυρο που θέλουν πρέπει πρώτα να σκέφτες. ότι απομένει από σένα πιο ακριβό ζήσε μείνε με τα λίγα σαν το θησαυρό μην πουλάς ούτε για στείο όσα έχεις στην καρδιά τώρα δείξε πως αντέχεις κράτησε τα ιδανικά Ποιος πει, πει πως θα σε φτιάξει θα σε κα, κάνει ξακουστό με την προ, πρόφαση πως είδε κάτι μέσα σου καλό. Μην πείστε πιστέψη σου τέλεξη κάπου άλλου, άλλου αποσκοπεί. ο ποιος δει, δίνει κάτι θέλει Όλα είναι ταλάγη. Μην πουλά ό,τι απομένει από σένα πιο ακριβό. Ζήσε μην με τα λίγα. Ξανά το θησαυρό. Μην πουλά ούτε για στιό. Όσα έχει στην καρδιά. Τώρα δείξε πω αν δέχεις, κράτησε τα ιδανίδα, κράτησε τα ιδάνιτα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Είναι ο RLFM σε 97,8 στην Αθήνα στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στη μουσική επιμέλεια τη εκπομπή, η... η αδερφούλα μου είναι Νάνση. Η Μαργαρίτη Βασιλά στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μαρία Χριστοδούλου την πρώτη ώρα έχει στα χέρια της τον ήχο τη εκπομπή που φτάνει στα αυτιά σας. Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, το τηλεφωνικό κέντρο το 21 200 211-200-8200. στούντιο papakirialfm.gr είναι η διεύθυνση για το email. Και ρία, αλλά αφήνετε κενό και το μήνυμά σα στο 19-600. Πώ πήγε η αγορά, πώ δεν πήγε η αγορά. Έτσι οι γιορτέ με έκδοση απολογιστικού τιμολογίου. Αυτό που δεν έχει φανταστεί κανένας είναι τι τραβάνε οι έμπορο υπάλληλοι, ειδικά οι αυτοαπασχολούμενοι, τα μικρά μαγαζιά, που αυτές τις μέρες, μέσα στις γιορτές και αμέσως μετά τις γιορτές, που έχουν δουλέψει σαν τα σκυλιά, έχουν σταθεί όρθιοι, έχουν κάνει διπλά ωράρια, έχουν δουλέψει κυριακές, πρέπει να κάνουν και τον, την απογραφή των μαγαζιών τους. Αυτό δεν είναι κάτι που αν δεν το ζήσει κάποιο μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να σημαίνει Αθροισμένος το φυσικό άγχο των γιορτών Διότι περνάνε οι γιορτέ και όλοι ζητάνε μια επιστροφή στην ομαλότητα ε, Που πολλέ φορέ δεν είναι εύκολη Αλλά έχει για παράδειγμα έναν καιρό σαν και αυτόν τώρα εδώ έτσι. Ε, Θα μου πείτε άλλοι θα σκεφτούν ευτυχώ που δεν ήταν έτσι ο καιρό και δούλεψε η αγορά Ούτως ή άλλως ο Γενάρης συνήθω πέφτει Αλλά άμα πέσει και χιόνι πάει, άλλο. Φανταστείτε του τώρα να κάνουν και απολογισμό, να πρέπει να δουν πώ αντιμετωπίσουν την καινούργια χρονιά, να μην έχουν ανάσα να ξεκουραστούν και να ζούμε σε ένα καθεστώ που πρέπει να πιάσουμε και τη συζήτηση από την αρχή, αν πρέπει να δουλεύουν όλε τις Κυριακές ή όχι. Γιατί αυτό το θέμα, θυμηθείτε με, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το ξανανοίξει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δεν έχουμε συνέστηση τι σημαίνει δώρο για ένα παιδί, αλλά και τι σημαίνει η χρήση του δώρου από ένα παιδί. Υπάρχουν παιδιά. Που με μια καραμέλα θα ήταν ευτυχισμένα σε αυτόν τον κόσμο. Πολλομάλλον, μια και τα αφήνουμε πίσω μα τα δώρα και τον Άη Βασίλη και την αντίληψη. Και επειδή τα γεννιού την άλλη μέρα ανοίγουν τα σχολεία, και επειδή θα έρθουν και οι Αγιάννηδε μπροστά, ή οι αδερφοί μου, μου άκουσε φαίνεται, που έλεγα την ιστορία για τα ποδήλατα πριν από τα Χριστούγεννα, να κρατήσω κάτι από τι γιορτέ, μια και δεν σα είδα, και να σα παίξω το ποδήλατο σε στίχου, μουσική και τραγούδι. Πολύ ωραία εκδοχή και εκτέλεση τη Ελένη Βιτάλη. μικρό μικρό ποδήλατο και ένα μικρό μικρό παιδί ήταν το πρόβλημα το άλυτο και κάναν βόλτα στη ζωή. Ένα μικρό μικρό ποδήλατο και ένα μικρό μικρό παιδί ήταν το πρόβλημα το άλιτο και κάναν βόλτα στη ζωή. Δεν είναι δράκος δεν είναι γίγαντας, δεν είναι τίποτα καλέ τροματικό Είναι ό,τι είναι και αυτό που είναι δεν το γνωρίζω ούτε εγώ Ένα μικρό, μικρό ποτήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί Είδαν το πρόβλημα το ανοιχτό και κάναν βόλτα στη ζωή Ένα μικρο, μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί Είδαν το τίποτα να ορθώνεται Και κάναν βόλτα στη ζωή Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό, μικρό παιδί Είδαν το τίποτα να ορθώνεται Και κάναν βόλτα στη ζωή Δεν είναι δρόχωσο δεν είναι γιγαντας… Δεν είναι τίποτα καλά.. τροματικό… Είναι ότι είναι, κι αυτό που είναι Δεν το γνωρίζω ούτε εγώ Δεν είναι δρόκος… Δεν είναι γιγαντας.. Δεν είναι τίποτα καλέ Τροματικό… Είναι ότι είναι και αυτό που είναι Δεν το γνωριζω ουτε δεν ειναι δροκος δεν ειναι γιγαντας δεν ειναι τιποτα καλέ τροματικο ειναι οτι και αυτο που ειναι δεν το γνωριζω ουτε Ένα μικρό, μικρό ποδήλατο και ένα μικρό μικρό παιδί ήταν το πρόβλημα το άλλο το και κάναν βολτά στη ζωή. Λοιπόν, μια και την ακούσατε, τι είναι φίλε Νάντα και συνομιλητική Ελένη Βιτάλη; Νομίζω ότι μπορώ να σα στείλω να την ακούσετε και live. Χαρά στο κουράγιο της. Αυτό λέγαμε πριν. Η γενιά μου ακόμα δέχεται να είναι στο προσκύνιο. Και ειδικά στην πάρα πολύ δύσκολη δουλειά των ανθρώπων που τραγουδάνε ε, Να τραγουδάς νύχτα δεν είναι εύκολο πράγμα παιδιά είναι, είναι βαριά δουλειά Αλλά άμα σου βγαίνει από μέσα σου α, Τι να σου πω ε, Τραγουδάει η Ελένη Τραγουδάει η πολύ μεγαλύτερη υπέροχη 16 άρα ακούγεται Μαρινέλα Στη Θεσσαλονίκη μια χαρά Λοιπόν σας στέλνω Αυτό το Σάββατο Γιατί πήρε και παράταση είναι πολύ επιτυχημένη η παράσταση ε, Και θα πάει όλα τα του Γενάρη και είναι και full Σας έχω λοιπόν τρεις διπλές προσκλήσεις για τη Βιτάλη στο Illion Plus α, στην Πατσιών ε, θα, θα το πάτε και θα ευχαριστηθείτε ειλικρινά είναι μαζί με τους Zoom και την ε, Βιολέτα την Ήκαρη θα περάσετε καλά τρεις διπλές προσκλήσεις στο 211-200-8200 ετσι ώστε να πάτε να περάσετε καλά και να ευχαριστηθείτε Πλημμύρισε από κόσμο, αναγκάζεται, πήρε και εξαιρετικές κριτικές. Είναι η Βεγκέρα της Ελένης, λένε όλοι. Οπότε θα πάει πιο πέρα, είπα, όλα τα Σάββατα του Γενάρη. Τους πολυμουσικούς εμπνευσμένους σολίστες Τζουμ έστησε και επιμελείται ο Νίκος Οξίδης. Ε, να μην ακούτε μόνο καλές κριτικές, να πάτε να τις χαρείτε από κοντά και να ευχαριστηθείτε. Το μάλλον τον Αναχαλωτόπουλο, το θάνατο Τζελεπί, το Δημήτρο Σίντο, το Σαμαρά, την Παυλάτου, το Ξίδι και το Βοριά που συνιστούν uh, τους Τζουμ, την Ορχήστρα. Πάντα τους ξεχνάμε, Στις περισσότερες φορές είναι αυτοί που φτιάχνουν κυριολεκτικά τα προγράμματα. Πρέπει να περάσουμε σε ιδίσεις. Θα είμαστε μαζί και τη δεύτερη ώρα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Του πιστέψανε, κλέψανε. Ανάπηροι, οι παιδιά συνταξιούχοι. Τι στο τι προνομιούχοι έχουν προνόμια και αυτά του επιπίπτεται. Και τα πληρώσουνε τα χρήμα. Του δίνετε μην τσαλακώνεστε. Τον τεκόν προσέξτε. σα δώσουν το, κύριε Αντρέξο τρέξτε. Κλέψανε, λένε όλοι. Λοιπόν, αυτό που με ανησυχεί και επιμένω να με ανησυχεί γιατί θεωρώ ότι είναι ένα όπλο επικοινωνιακό στις σύγχρονες μορφές προπαγάνδας που καταστρέφει εγκεφαλικά κύτταρα, επισυνάψεις, μαζικά, είναι όπλο. Και είναι η κουραδομαγιά η φραστική. Είναι η τσαμπουκαλίδικη πολιτική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Είναι οι ψυχιατρικές εκδοχές. Νευράκια έχετε, νευράκια. Με θυμάμαι με έναν πρώην υπουργό, τέλο πάντων δεν έχει καμία σημασία να γυρίσω πίσω το ρολόι, ε, να τον ακούω στον αέρα να μου λέει «έχετε νεύρα, θέλετε χάπια». Δηλαδή σε, σε διάλογο, σε προεκλογική περίοδο. Και να του λέω στον αέρα, να του αέρα, επιτρέπεται να χρησιμοποιείς τα πράγματα. Δηλαδή καταφεύγεις σε τι τώρα, σε ψυχιατρικούς όρους. Και τα, αυτά τα λένε άνθρωποι που έχουν την εντύπωση ότι περνάνε και στον κόσμο. Με αποτέλεσμα τι κάνουν, νομιμοποιούν έναν τζαμπουκά, μια μαγιά η οποία που καταλήγει, καταλήγει στο να ακούγεται φυσικό, φυσικό, προσέξτε δύο νέοι, ακόμα και πιωμένοι, ένα 21 και άλλου 30, σε ένα μπαρ γιορτάρες μέρες, περνάει ένα τι με κοιτάς ρε σε κοιτάω γιατί με κιτάς και γιατί με κοιτάς ρε, σε κοιτάω γιατί με κιτάς γίνεται χαμός, ένας από τους δύο δεν θα καθίσω να ψάξω την ιστορία Έχει απάνω το πιστόλι Θα μπορούσε να μην έχει και πιστόλι Δεν έγινε και χωρίς το πιστόλι Μπορεί να δώσει μια μπουνιά Πλακώνοντας το ξύλο Τραβάει το πιστόλι Του δίνει δύο σφαίρες Ένα στο χώμα Ένα στη φυλακή Έβλεπα και την επιστολή της μάνας Και μου έχει σηκωθεί η τρίχα. Αυτό όμως το βλέπεις να γίνεται κάθε μέρα Δηλαδή αν παρακολουθήσει άδωνη. Πολλάκι, πολλάκι άδωροι να πάρω ένα από τα δίδυμα για να μην προσθέσω και άλλα Θα δείτε ότι το πράγμα τραβάει σε τέτοιο βαθμό που είναι τελικά η νίκη της χιδεολογίας Και η χιδεολογία κόβει το μυαλό από το να μπορεί να σκεφτεί επιχειρήματα Έχω πιάσει κουβέντε αυτέ τι μέρε, φαντάζομαι πως όλοι σα, όπου σταθήκατε και όπου βρεθήκατε. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν και κάποιε κουβέντε. Πέρα από τα γλυκά, πέρα από τα μελομακάρουνα, πέρα από τι δίπλε, πέρα από το ωραίο φαγητό που υπήρχε, πέρα από το κρύο όπου δεν υπήρχε πετρέλαιο, bla bla bla bla bla. Πέρα από όλα αυτά, αποκλείεται να μην άνοιξε μια πολιτική συζήτηση ή κάτι τέτοιο και κυρίω για τη Συμφωνία των Σκοπίων, η οποία ξανάρχεται στην επιφάνεια. Τώρα, το ότι μέσα σε μία χρονιά, όποτε έρχεται η Συμφωνία των Σκοπίων και γίνεται ζήτημα, μπαίνει και η Νοβάρτσα από δίπλα και από το πρωί-αύριο θα βγαίνει η μπαμπάρτη και η φαφάρτη και κάτι άλλο, ένα κα, αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε, είναι το πολιτικό πλωστάσιο, το προεκλογικό, το συνηθισμένο. Έρχεται όμω ε, ταυτόχρονα με αυτά και μία αντίληψη είναι σε τραπέζι. Είναι νέοι άνθρωποι. Ένα έλεγε: Δεν είναι τόσο κακή η Συμφωνία των Σκοπίων. Μάλλον καλή είναι. Το ρωτούσα, Ποιο είναι το καλό που τη βρίσκει. Και με κοίταζε το κενό. Το κενό. Όταν σα λέω το κενό, σα μιλάω το κενό. Μπορούσε να μου πει τι δεν του αρέσει. Δεν μπορούσε να μου πει τι του αρέσει. Ερχόταν όλο και έλεγε Κατάπτυστη συμφωνία των Σκοπίων. Ρώταγα. Γιατί είναι κατάπτυστη. Αν θα μου ψέλιζε κανένα δυο από αυτά που έχει ακούσει, χωρί να έχει διαμορφώσει κανένα του γνώμε. Σα μιλάω για ανθρώπου. Γραμματιζούμενου, παιδιά που δουλεύουν, νέοι άνθρωποι που θα έπρεπε να έχουν συνέστηση του μέλλοντό του. Γιατί τέτοιε συμφωνίε έχει δίκιο ο Ζαϊεύ. Δεν αλλάζουν. Και αυτό είναι το πρόβλημα, το ότι δεν αλλάζουν. Αλλάξουνε, θα αλλάξουν με δραματικού τρόπου, πολύ δραματικότερου από μια συμφωνία. Λοιπόν, όταν πάμε σε τέτοιε καταστάσει, πώ θα πα του τύπου Εσύ τον παίρνει, Όχι, Εσύ δεν τον παίρνει, Σε πήρανε που με παίρνει, Σε σήκωσε ο διάλογο, Θα σε πάρει ο διάλογο. Άντε παραπέρασή Δηλαδή, όταν μπούμε σε αυτό το λεξιλόγιο, πώ θα μπορέσει κάποιο να καταλάβει τι πά επιδομάτων. Πείτε μου, ειλικρινά σα το λέω. Πώ θα καταλάβει κάποιο τι μπορεί να είναι η αλάφρυνση, Γιατί και ο καθένα, άμα σα φορτώσει στο κεφάλι 800 φορολογικά μέτρα και 500 πρόστιμα, και μετά έρχεται και σου λε: Απαλά από το 20% των προστίμων. Άμα δεν ξέρει τι έχει να πληρώσει, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε καν ότι η αλάφρυνση μπορεί να μην είναι και αλάφρυνση, αλλά να είναι και ένα τρόπο εκπτώσεων. Και πάμε σε εποχή έκπτωση. Όταν η έκπτωση γίνεται στην τιμή. Λέμε ότι αγοράζουμε πράγματα φθηνότερα. Όταν η έκπτωση γίνεται στο λόγο, τι αγοράζουμε και τι είναι φθηνότερο. Το έχετε σκεφτεί, Δεν ξέρω. Ο μάγκα πάντως ξεχωρίζει. Εδώ είναι και Θεσσαλονίκη, αλλά για άλλου λόγου, δεν είναι μόνο εκεί οι μάγκε. Η στίχη και η μουσική είναι του Στέφανου του Κυπρούλη. Μιλάμε τώρα για δεκαετίες Γιατί ποιο τραγουδάει, η Μαριό. Για όποιον ξέρει, έχει περάσει έστω και κάποτε από τη Θεσσαλονίκη, αποκλείεται να μην ξέρει το χοντρονάκο. Λόγω των κυβικών του και τη Μαριό. Ακούστε το, γιατί θα δείτε τι σημασία έχει το μπεσαλίκι. Μπορεί να είναι αλβανική η λέξη, αλλά είναι περασμένη στα καθημά και ευτυχώ που είναι να έχει μέσα. Οχι στο λόγο του μουσική και από το μπεσαλικί Οχι στο λόγο του, του. μάγκας τα πικιμάρις μάγκας τα πίσω σνός φιλοτιμούσορεος και Θεσσαλονίκιας. Μάγκα σαν είσαι φίλε ποτέ δε θα το λες Μάγκα σαν είσαι φίλε ποτέ δε θα το λες ο κόσμος θα σε κρίνει, και εσύ δε ο κόσμος να σε κρίνει Και εσύ δε πάνω Μάγκας θα <συσίλυντα> πει κι <κυκάρης>, μάγκας θα <συσίλυντα> <να> πει σωστός βοέμεις <συσίλυντα> και ντερβίσεις και πάντα κοσμικός Φιλότιμος ωραίο Και Θεσσαλονίκιος Πράξεις καλές κάνεις Σωστά αν να μιλάς Πράξεις καλές αν κάνεις όσταν θα μιλάς μάγκα θα σε φωνάς σου, όπου κι αν περπατάς μάγκα θα σε σου, όπου κι αν περπατάς μάγκα Ανγκαστα πίσωστό φιλότιμο, ωραίο και παντα Φιλότιμο, ωραίο και θεσσαλονίκιο. Κλέψανε, λένε Όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στη δεύτερη ώρα Με αλλαγή στον ήχο Ο Λάσκαρης Αγοραστός αναλαμβάνει τον ήχο Τη δεύτερη ώρα η μαργαρίτα Βασιλά παραμένει Στο τηλεφωνικό κέντρο Η Playlist, η μουσική επιμέλεια όπως λέμε Είναι της αδερφούλας μου τη Νάνσης Που έχει και σήμερα την ωραία της Οργανωμένη παράσταση Στη Σφίγγα Και ε, ε, να πάω στα μηνυματά σας Σταματεία λέει εύχομαι να φέρει σε σένα Λιάνα και στην Άνση εκτός από υγεία την πραγματοποίηση του πιο άπιαστου ονείρου σας ξεχωριστά για την κάθε μια Καλή τα πιασμένα όνειρα θέλω, δεν θέλω τα άπιαστα Στα ματία μου Τα μικρά απλά καθημερινά, ειλικρινά στολία Και να συνεχίσετε την πετυχημένη συνεργασία σας στο ραδιόφωνο Το τελευταίο είναι το δικό μας δώρο Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες γιατί είναι δώρο και για μένα ναι. Εγώ... 500 χρόνια στα μίντια, μόνο εδώ ότι συνεργαστήκαμε με την Άνση. Έτσι, παρότι δουλέψαμε στον ίδιο σταθμό, χωρί να έχουμε συνεργαστεί άμεσα. Έτσι που λέμε. Η Ελένη. Μου γράφει στην κυρία που σου λέει η Λιάννα ότι ο Κουφοντίνα είναι δικό μα παιδί. Η απάντηση που τη προτείνω είναι αυτό που έχω ακούσει πολλέ φορέ να το λε και εσύ. Τι ωφελείτε, κούι μπόνου. Αυτό είναι αλήθεια. Καλή αγωνιστική χρονιά σε σένα, στην αδερφή σου. Σε και εμεί με την σειρά μα. Ο κύριο, φίλο μου, ο κύριο Τσάκαλη. Από το Brooklyn με ρωτάει, α, αφού με θυμίζει και ω Γαριφαλιά, καλά κάνει, γιατί το που τα λέμε στα ψηφοδέλτια έτσι είμαι, κυρία Γαριφαλιά, Αλιάνα Κανέλη. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλώ ορίσατε πίσω στα ραδιοκύματα. Ποιε είναι οι συνολικέ επιδοτήσει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το τρέχον έτο, ή πείτε μου πού μπορώ να βρω αυτέ τι πληροφορίε, Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι out of order. Thank you very much, Ιωάννη μου, δεν ξέρω. Και όταν σου λέω δεν ξέρω θα σου πω την εξή έννοια. Στο κονδύλιο δεν είναι χωριστέ οι επιδοτήσεις που περνάει από τον προπολογισμό για να είμαι σε θέση να ξέρω. Το αν είναι out of order υποθέτω ότι οι μέρες που είναι με τις γιορτέ, εύκολα πέφτουν αυτά τα συστήματα. Δεν μιλάω για hackers και τέτοια. Ε, να το ψάξω, να δω, μπορώ να σου δώσω παραπανήσιες πληροφορίες. Πολύ φοβούμαι ότι οι επιδοτήσεις επειδή πάνε ανασωματείο, αναάθλημα, αναχώρο... Δεν θα είναι εύκολο να τις βρει κάποιος εκτός και αν ρωτήσει ειδικά Διότι θα υπάρχουν τακτικέ και θα υπάρχουν και έκτακτες Δηλαδή μπορεί να υπάρχει επιδότηση για τον badminton Και μπορεί να υπάρχει και επιδότηση σε ένα αθλητικό σωματείο ε, για παιδιά με ειδικέ ανάγκες Θέλει ειδικό ψάξιμο πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι εύκολο να το βρει κάποιο. Εικάζω ότι ένα ερώτημα στα τηλέφωνα του Υπουργείου που μπορείς να βρεις αυτές τις πληροφορίες μπορεί να σε έβγαζε από το σκοτάδι θα το ψάξω και ελπίζω την άλλη ε, ε, Παρασκευή να έχω κάτι να σου πω ε, Στο μικρό καλοκαίρι που μου ζητάει να παίξω τραγούδι για το ΖΑΚ θα σου πω ότι προσπάθησε και η Νάνση και εγώ να μπούμε στην καινούργια χρονιά αφήνοντα όσο είναι πίσω μας σε μουσικό επίπεδο τα μεγάλα δραματικά γεγονότα, γιατί κακιά τα ψέματα, άμα με ρώταγε εμένα κάποιος τι έχει σημαδέψει στον τόπο μου ε, το 2018, θα σου έλεγα το μάτι, άμα πήγαινας στο επίπεδο της τραγωδίας. Το μάτι. Έχω φτάσει να ακούω τη λέξη μάτι και ο μου να πηγαίνει στους 99 καμένους. Ε, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή δεν ε, ε, είναι η μεγάλη ανατριχύλα γιατί μιλάμε για πράγματα που... Κάποιο θα φαντάζει του κόλαση. Το εννοώ. Αν έχει το μυαλό του την κόλαση, πάει ο νους του στο μάτι και καταλαβαίνει τι είναι κόλαση. Λοιπόν, και ο φίλο Μανώλη. Λιάνα, για το λογαριασμό και όχι ταμείο επικούρηση όπω ισχυρίζονται πολύ των συνταξιούχων τη ΕΤΕ, 16.500 άνθρωποι στην Θα αναφερθεί. Ενώ όλοι σα οι δημοσιογράφοι το γνωρίζετε, το θέμα του λεπτομέρεια, γιατί το κάνετε αβαβά. Εγώ, ωραία, το κάνω αβαβά. Έχω κάποια ειδική. Ε, εκπομπή που ασχολείται με οικονομικά θέματα, με συνδικαλιστικά θέματα. Ελπίζω εσύ και ο Μπογιόπουλο να είστε μοναδικέ ευχάριστε εκπλήξει μέσα σε αυτό το δημοσιογραφικό σκοταδισμό που βιώνει η Ελλάδα. Για ό,τι στοιχείο χρειάζεσαι, μπορεί να ψάξει και να έρθει σε επικοινωνία μαζί μα. Ζητάμε και καλά κάνετε διαχειριστικό έλεγχο και εισαγγελική παρέμβαση. Η εισαγγελική παρέμβαση δεν τη ζητάει κάποιο έτσι και δεν τη ζητάει από το ραδιόφωνο. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει τι απαραίτητε πράξει. Του λεπτέ για να μάθουμε ποιοι και πώς διασπάθησαν τα αποθεματικά του λογαριασμού αυτού. Ευχαριστώ. Και ξανείς, έχουμε παρόμοια προβλήματα, είχαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι στον ΕΔΕΑΠ. Και εμείς ζητήσαμε και εμείς παλεύουμε και εξακολουθούμε να παλεύουμε. Είχαμε ένα ταμείο ε, πλούσιο το οποίο δεν σχέτιζόταν με το δημόσιο και βρεθήκαμε και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου σε δινή θέση από πλευράς ΕΔΟΕΑΠ δηλαδή της ασφάλισης του και δί του επικορικού λοιπόν είναι, προβλήματα, το οποίο είναι οι προβλήματα γενικής πολιτικής για τα οποία μπορεί να έχω θέση ζητάς κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες άντε να υποσχεθώ και σε σένα ναι. θα τις ψάξω αλλά να σας πω κάτι δεν είμαι το γραφείο της γειτονιάς σας προσπαθώ να απευθυνθώ στο θυμικό σας ε, να σας δώσω πέντε πληροφορίες Να περάσουμε καλά Να ακούσω τη γνώμη σας Να πω τη δική μου ε, Είναι entertaining εκπομπή Δεν είναι infotainment ε, Παρότι μπορεί να έχει και κάποιες πληροφορίες μέσα Επομένως τα ειδικά ζητήματα Εμένα με κάνουν και στα νομάσχημα Γιατί μου θυμίζουν την απελπισία που έχουν οι άνθρωποι Όταν δεν βρίσκουν Στα θεσμικά όργανα του κράτους τι απαντήσει, να καταφεύγουν στους μοσιογράφους Το έχω αποφύγει όσο μπορούσα. Σαράντα πέντε χρόνια στην καριέρα μου. Για αλλιώ οι δημοσιογράφοι γίνονται πρακτορείο πληροφοριών και μετά πράκτορε των ίδιων του των πληροφοριών. Και δεν είναι σωστό. Είναι σαν να κάνει τη δουλειά κάποιου άλλου. Θα μου πει τώρα, ο Πολάκη κάνει τον αρχιστάκτη. Και λέει τι πρέπει να γράφουμε και ποιε είναι οι ευχάριστε ειδήσει και ποιε είναι οι δυσάρεστε. Γι' αυτό σα έλεγα πριν: Άμα μπούμε σε αυτή τη διαλεκτική, την πατήσαμε. Οπότε προτιμώ τι αλχημίε άλλου τύπου, όπω ο αλχημιστή του Έρωτα. Σε στίχους Άκη Καλόπουλου, Μουσική του εγγονού Μίνου Μάτσα Και στο τραγούδι την υπέροχη Σιωτηρία Λεωνάρνου <Τι> Μαλχημίστης του έρωτα κατάντησα να γίνω Αφήνω σπίτι και δουλειές για χάρη σου αφήνω Κι αν έρθεις βραδύ φωτεινο στο μαγεμένο υπόγειο Θα κάνω την αγάπη σου να φτάσει στο απόγειο Κι αν λάμπηκε στον ουρανό η όμορφη Αφροδίτη Πότε σου πια κορίτσι μου δεν θα γυρίσει σπίτι Με συνταγές μυρώντα και τον υγρό προσμί σου φτιάχνω νεκταρφέ, κόλμαζί μου για να ζεμίξει. Βοτάνια όλων των ειδών. Απλόνο στην κονσόλα. Αυτή τη νύχτα κουκλαμού μου να μου τα δώσει όλα. Αλχημίστης του άρωτα κατάντησα να γίνω και των θεών τα μυστικά για χάρη σου τα λύνω Έχω ταλέντα και γυτιές για όλα σου τα γούστα Μονάχα προσέξε καλά με την κοντή σου φούστα Αύδεις λουλούδι κόκκινο μη σκύψεις, να το πάρεις Μπορεί να γίνω ξαφνικά ίδιος ο αρχαίος που πάρεις Με συνταγές μυρώδι και τον υγρό προσμίξεις Σου φτιάχνω νεκθαρθέ Μαζί μου για να ζωμίξεις Βοτάνια όλων των υγών Απλώνω στην κονσόλα Αυτή τη νύχτα κούκλα μου <Συκλή> Να μου τα δώσει όλα <Συκλή> Με συνταγές μυρώδικα και τον υγρών προσμίξεις. Σου φτιάχνω νέκταρ φαίκο μαζί μου για να ζμίξεις βοτάνια όλων των υγών απλώνω στην κονσόλα αυτή τη νύχτα κούπλα μου να μου τα δώσεις όλα. Ωραία τραγούδια, πάμε στην Οδό Αβίσου Οδός Αβίσου, αριθμός 0 του Μένέλα Λουντέμι ε, Μια και μαζί με τις γιορτές τελειώνουνε εκτός των άλλων και ο Άρτος και τα λεφτά και τα γλυκά εμπολής και τα κιλά και αρχίζουν οι δίαιτες, αναγκαστικές οι θελημένες και ταυτόχρονα λείπουν τα θεάματα εγώ αποφάσισα, όπως είδατε σήμερα να σα στείλω στην ε, αδερφούλα μου την Άνση μέσα στην Αθήνα ε, Να σας στείλω στην, ε, Να ακούσετε την ε, Βιτάλη Τώρα θα σας στείλω και στο θέατρο Λοιπόν ε, Πάμε στο οδός Αβίσου Αριθμός 0 Σας στέλνω λοιπόν από τη Σφίγγα Στην οδό Αβίσου Τέσσερι διπλές έχω για αυτή την Κυριακή Στι 6 το απόγευμα για τη μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία Οδός Αβίσου Αριθμός 0 του Μενέα Λουντέμι η σκηνοθεσία είναι της Ρουρμπίνης Μοσοχωρίτη και η θεατρική διασκευή της Σοφίας Αδαμίδου στο Όλβιο, το θέατρο Φαλεσίου 7 στο Γκάζι. Τελειώνει η παράσταση 13 του Γενάρη. Είμαι σίγουρη ότι θα πάει και του χρόνου κάποια στιγμή, αλλά βάλε μια δύση και ένα βαρκάκι να λιώνει μέσα. Ομορφιά. Μα αν δεν υπάρχει μάτι να το δει, είναι ομορφιά. Μεγαλό ο εξαιρετική διασκευή. Πάτε να το χαρείτε, τέσσερις διπλές προσκλήσεις το 2.11.200 8.200 και τώρα υπομονή διαφημίσεις. Λοιπόν, μια και μιλάμε για τις λέξεις και είπανε ότι είναι τοξικό η λέξη λέει ο Ξφόρδη του 2018, εγώ σας λέω ότι το 2019 η λέξη θα είναι λαϊκισμός και προσοχή την εφιστώ από σήμερα που είμαστε παραμονή των φώτων και ο Θεός να σας φωτίσει να με ακούσετε. Το εννοώ και δεν είμαι περιστέρη, δεν είμαι Άγιο Πνεύμα Ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, είμαι κι εγώ Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ να με ακούσετε Όχι να με ακούσετε για να με υπακούσετε Να με ακούσετε για να σκεφτείτε Θέλει πολύ προσοχή ο όρος λαϊκισμός Εφευρέθηκε για να λιάνει την έλευση των ρατσιστών Των ξενοφοβικών και των φασιστών Και αρχίζει και εκτοξεύεται ευκόλως Εναντίον οποιοδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο, εξοικειωνόμαστε με τον όρο Υπάρχουν και λαϊκά κόμματα παντού, έτσι, λαϊκές δημοκρατίες ακούγεται Οπότε βάζουμε ένα ισμός, λαϊκισμός Και αρχίζουμε και χαρακτηρίζουμε λαϊκιστή το ένα, έναν, λαϊκιστή τον άλλον Λίγο να ξύστε την επιφάνεια του λαϊκισμού. Έρχεται το μαύρο φίδι στην επιφάνεια και δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Λοιπόν, διαβάζω από τον πάντα φίλο μου, τον Θεωρό και α μην τον ξέρω, τον συνάδελφο, το Γιάννη Παπαδάτο. Ισπανική ακροδεξιά και ενδοοικογενειακή βία. Ο Ντόναλτ Τραμπ και ο Ζααϊρ Μπολσονάρο, το μπουμπούκι αυτό τη Βραζιλία τώρα, <Τι> αυτό ζήλωσε εδώ πελέ Ενσαρκώνουν ιδανικά τη σεξιστική πλευρά του νέου λαϊκισμού. Είσαι τόσο άσχημη που δεν θα καταδεχόμουν να σε βιάσω είπε κάποτε ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας δηλαδή άμα καταδέχεσαι βιάζεις προσέξτε κάτω από τη φράση τι κρύβεται θα μείνουμε στο άσχημη που χτυπάει καρδιά είναι εύκολος όρος άσχημος ωραίος, άσχημη ωραία αλλά δεν θα καταδεχόμουν να σε βιάσω ενώ ήταν ωραία θα καταδεχόταν να τη βιάσει εσχοληθεί κανεί με το βιασμό Ωμπα. Λοιπόν, συνεχίζει ο συνάδελφο, είπε κάποτε ο νέο πρόεδρος τη Βραζιλίας στη Σουσιαλίστρια Βουλευτήνα, ενώ οι εφείμε σχέσει του Αμερικανού με πόρνεση πολυτελία και η ενγέννηση συμπεριφορά του προ τι γυναίκε είναι δείγματα τη συνοτροπία του. Σκέ δύο πάει να βάλει γυαλιά ο αρχηγός τη Ισπανική Εκτροθεσία Σαντιάγκο Ασκαμπάλ, ο ηγέτη του Εθνικιστικού και ξενοφοβικού Βόξ, από τον οποίο εξαρτάται ο σχηματισμό και κυβέρνηση λαϊκών Θεοδοντάνο στην Ανταλούσία. Ενδεχομένω ενώ στο Μάιο και σε όλη την Ισπανία, αν διεξαχθούν βουλευτικέ εκλογέ μαζί με τι εκλογέ, ζητά επιμόνω να καταργηθεί ο νόμος κατά τη βία των φίλων που ψηφίστηκε στην Ανδαλουσία από τη σοσιαλίστρια τοπική πρωθυπουργό Σουζάν Αντία. Αυτό ο νόμος προβλέπει αυστηρότερες ποινέ για την ενδοοικογενειακή βία, γενικότερα για τι περιπτώσει φραστική, ψυχολογική και φυσική κακοποίηση γυναικών από άνδρε, συζύγου, προϊσταμένου ή και αγνώστου, και θεωρήθηκε κατάκτηση του γυναικείου κινήματο και όχι του φεμινιστικού συνάδ λοιπόν, για τον στρανταδιάχρονο όμω Αμπασκάλ, συνειδάφευγε μυστικό ρατσισμό και φιλετικό ολοκληρωτισμό κατά του άνδρα, που ενοχοποιείται αποκλειστικά για το φίλο του. Όπω ήταν λογικό, το Vox κατηγορήθηκε από την κεντροαριστερά και αρκετά στελέχη τη κεντροδεξιά ω προαγωγό τη ενδοοικογενειακή βία. Στο όνομα των γυναικών του Vox, των μανάτων, των αδελφών, των διγατέρων, των μελών μα, θα σύρουμε στα δικαστήρια όσου μα απευθύνουν τέτοιε άτιμε συκοφαντίε, αντεπιτέθηκε ο κύριο, εισαγωγικά, Ασκαμπάλ. Στην Αναδελουσία το κόμμα του πήρε 10% συγκεντρώνει 13% σε εθνικό επίπεδο θα βγάλει 35, 45 βουλευτές περίπου σε σύνολο 350 και η απότομη έκρηξη του Vox στα social media μ, η άλλη πλευρά σκοτεινή του φεγγαριού των social media είναι και όχι του φεγγαριού που πάτησε εκείνα και θα δούμε πού θα πάει το πράγμα. Προσέξτε λοιπόν γιατί κρύβονται πράγματα από πίσω Ιδίω από ανθρώπους που απορροφούν εύκολα τις λέξεις Για να μην αποδοθούν από τους ίδιους στους εαυτούς τους οι ευθύνε. Όσο αποδέχεσαι εύκολα τις λέξεις Πάφεις να είσαι υπεύθυνος. το Ποιος το λέει Ο Νίκος Χριστίδης σε μουσική και απόδοση Και ο γάτος του ο Πέση. Φοβηθούμε. Θα γίνουμε σπίτι και θα υπακούμε στο στόμα του λύκου Εμείς δεν θα πούμε για φάγωμα μια μέρα σωθούμε. όλοι Λίκος θα έχει πάει άλλο μαντροί Τότε θα κοιτάμε τους άλλους Τους μικρούς, τους μεγάλους, αδύναμους και Και στα κανάλια μας τους παπαγάλους Στα κόμματα κι ίσως μια μέρα σκεφτούμε Μα ποιος τους έβαλε αυτούς εκεί δεν φταίσαι εσύ, φταίνε οι άλλοι Για προς δυο όριστα νόνιμη, έχω μία οσμή, ίσως και είσαι ρεγάλη Δεν φταίσαι εσύ, φταίσαι εσύ. και στην εξουσία τους ποιος Δεν θα την πέσει. πέσει Ο γάτος μου οπέζει Κάτσε στο σπίτι, πλύνε τα μάξη Μάζεψε φίλους και παίξε μονόπολοι και εξαγόρασε όλη την πλάση Και σκίσε κιόταν λοιπόν, το βράδυ ξαπλώσεις Πότε να μην ξεχάσεις την προσευχή Ζήτα από το Θεό το μεγάλο Σπίτι, αυτοκίνητο, κότερο, χρήματα Και προπανώς να τον έχεις μεγάλο σαν δίκανο, Ζήτα και μην το ξεχάσει Να φύγουν όλοι σε μια όλη τη γη δεν φταίσαι εσύ. Δεν εσύ Φταίνε οι άλλοι Για δυο όρισταν όνει μία χρομία ως Και είσαι Δεν, Δεν φταίσαι εσύ Και στην εξουσία τους ποιος θα την πέσει Δεν... Ο γάτος μου ο Πέρι Δεν φταίσαι εσύ Ορίστε αν όλη μια φωμή Ισπανίμα και οι Πορτογάλοι δεν φταίει. Στην εξουσία του ποιο θα την πέσει, ο γάτο μου ο πέσει. Ο γάτο μου ο πέσει. Μη μου πείτε ότι δεν έχει δίκιο για όλα αυτά. Είναι οι άλλοι. Μπορεί και είσαι μεγάλη. Ποιο θα την πέσει, αχ, ο γάτο μου ο πέσει. Το έχει απόλυτο δίκιο το τραγούδι, δηλαδή είναι από τα τραγούδια που αγαπώ Γιατί έχει χτυπήσει η καρδιά την, πω θα λεγει η Οξφόρδη, να το πω τώρα Μου έρχεται έτσι μια εμπνεύσεις, ε, κατά λοιπόν του 2018, η τοξικότητα λοιπόν, ε, Δεν είναι τοξικότητα, τίποτα δεν είναι όλα αυτά Είναι μια ντεκατέντσα, ε, μια κατάπτωση ε, κατάπτωση επικοινωνιακή, κατάπτωση πολιτική, κατάπτωση ιδεολογική κατάπτωση αισθητική, κατάπτωση... Δηλαδή είναι μια οπισθοδρομική διαδικασία γυρνάμε πίσω το ρολόι αρχίζουν και μας φαίνονται πράγματα μεσαιωνικά σαν να είναι σύγχρονα Αυτό είναι, κάνουμε σιγά σιγά ένα back to the future δηλαδή πίσω στο μέλλον με αυτή τη μανία που έχουν οι άνθρωποι να παλεύουν με τον Πανταμάτορα χρόνο που όλα τα φθύρι και όλα τα γερνάει Και θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, λες και γυρνώντας πίσω και πιάσουμε από την αρχή τα πράγματα θα γίνουμε πιο εύκολα πολιτισμένοι Και αρχίζουν να εκδίδονται Αποφάσεις επίπεδου δεν θα σταματήσω τη λειτουργία τη κυβέρνηση άμα δεν μου δώσετε λεφτά να χτίσει το τείχος Βρέκα λεμε μου, μου, Τραμπ, έτσι δεν θα σταματήσω αν δεν κάνω αυτό που θέλω και δεν μου δώσετε τον γκουλέν. Μόχι αυτή. Μην πάρει όπλο, όχι θα πάρω. Μη φέρει εκεί, όχι θα πάρω. Όταν άκουσα και τον Τραμπ να λέει: Εγώ θα αποχωρήσω από τη Συρία, γιατί δεν έχει τίποτε άλλο από βρώμα, φρίκι και άμμο, και μα κοροϊδεύει, γιατί έχει και πετρέλεια. Και γιατί ξαφνικά στην Ελλάδα θα αγοράζουμε φυσικό αέριο υγροποιημένο που θα έρχεται με Αμερικάνικα κατάγκε στην Αλεξαντρόπολη για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και ξαφνικά θα έχουμε τρεις-τέσσερις διόδους διαφόρων αγωγών που θα περνάνε τα πετρέλαια και μικρή σημασία έχει πώς θα λέγει η περιοχή από αυτή που περνάνε για αυτούς που έχουν τη στιγμή των πετρελαίων. Μετά ακούμε για ΑΟΖ, ΑΟΖ, ΑΟΖ, ΑΟΖ, ΑΟΖ, δεν είναι ο μάγος του ΟΖ, είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη με αυτές τις συνεχίσει. Άι, σε κάπου, σε καταλαβαίνει. Αρχίσαμε και συμβιβασόμαστε με φράσει τύπου. Δεν το κάνουμε μόνο εμείς, το κάνουν και άλλοι. Θαλάσσιο οικόπεδο. Κόπεδο στη θάλασσα. Θαλάσσιο οικόπεδο. Άμα σα λέγανε ότι κάποιο σα πουλάει θαλάσσιο οικόπεδο, θα λέγατε ότι σα κοροϊδεύει, σωστό. Ε, όχι, τώρα είναι εθνικό ζήτημα. Έχουμε θαλάσσια οικόπεδα. Τραβάμε γραμμέ πάνω στο χάρτη και λέμε εδώ θα κάνω εξόριξη εγώ, εκεί θα κάνει εξόριξη εκεί, εδώ πλούτο εγώ, εδώ πλούτο εκεί. Έχουμε θαλάσσια οικόπεδα. Ξυπνάει η Τουρκία. Αρχίζουν και μιλάνε για γαλάζια πατρίδα. Κατά κόκκινε η σημαία, όλα, αλλά γαλάζια πατρίδα. Ποια είναι η γαλάζια πατρίδα, ή τα θαλάσσια οικόπεδα που θέλει να έχει η Τουρκία. Το οικόπεδο, το γαλάζιο, το οικονομικό, το αποκλειστικό, το έτσι, πατρίδα, όλα μαζί ένα αχταρμά φοβερό, καπάκι ένα λαϊκισμό. Βάλτε και λίγη τοξικότητα, το έχετε χάσει. Έχει χαθεί η χρονιά. Έχει χαθεί η σκέψη, έχει χαθεί η λογική, δεν σε σώζει, όχι ο γάτο σου πέσει. Δώδεκα λουροειδί. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για ευθύνη, πείτε μου τι ευθύνη μπορείτε να αποδώσετε εσείς σε φύλακα στον Κοριδαλό, ο οποίο δεν φαντάζομαι ότι όλη του τη ζωή γεννήθηκε και ονειρευόταν να γίνει φύλακα στον Κοριδαλό. Έτσι, εγώ μάθω να σέβομαι τους εργαζόμενους Λοιπόν, είναι φύλακα στον Κοριδαλό, έχουν αποδράσει οι δύο κρατούμενοι. Ωραία, σαν τον Άγιο Βασίλη, μια χαρά. Είτε ο Άγιος Βασίλη φέρνει και δώρα στι γιορτέ. Βάλανε εκεί ένα σκηνή και πηδήξανε τον εξωτερικό φάχτη και φύγανε. Πω, πω, φασαρία, βαβούρα, κακό που φύγανε δύο εγκληματίε από τον Κορυδαλό. Ακού και την πολύ σοβαρή απάντηση τη κυβέρνηση, ναι, αλλά το 15 μέχρι σήμερα που είμαστε εμεί, μόνο δύο αποδράσανε. Αν είναι η σοβαρή απάντηση αυτή, εγώ προτιμώ να, να, να, να μου τη δώσει το σακούλι του Αϊβασίλη, κάτι σοβαρότερο θα έχει να μου πει, ή κάποιο από τα τρόλ που συνοδεύουν τον Αϊβασίλη. Πάω στην ουσία τώρα των πραγμάτων. Τι πάει να πει εργατικό δυναμικό και πάει να σε προσωπικό. Φανταστείτε να είστε φρουρό βάρδια στον Κοριδαλό, γιορτάρες μέρες, μπροστά από εννέα γίγαντοοθόνες, εννέα γίγαντοοθόνες, εννέα, οι οποίες έχουν καρεδάκια-καρεδάκια από 134 κάμερες. Πείτε μου, ποιο ανθρώπινον μπορεί να παρακολουθήσει και να μην του ξεφύγει, θα κρατήσει μερικά δευτερόλεπτα έτσι, άντε και ένα λεπτό Εκατό... γιατί ξέρετε πως φαίνονται οι άνθρωποι σε αυτές τις κάμερες από μακριά έτσι πώ είναι με κάτι διαγώνιες λήψεις και τέτοια Εκαλύπτεται, υπερκαλύπτεται με τις κάμερες υπερκαλύπτεται ο κοριδαλός. ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος, ένα ζευγάρι μάτια εδώ σε σαλόνι σπιτιού αν χωριστεί στη μέση και η γυναίκα βλέπει σύριαλ όπως λέγανε οι παλιοί και ο άντρας μπάλα. Τώρα μπορεί να σημαίνει και το ανάποδο, καμία σημασία δεν έχει. Το λέω αστεία. Δύο παιδιά και βλέπει. Ο ένας την πίπη τη, τη φακιδομήτη και ο άλλος τον πίπο το φακιδομήτη. Άμα τη χωρίστε στη μέση στην οθόνη και καθίσει τρίτο να παρακολουθήσει πολλή ώρα αυτά τα δύο, θα πει παιδιά, θα παλαβώστε, παλαβώστε και οι άλλοι, σβήστε το δικό σου, σβή το δικό, με τσακωθούν τα παιδάκια να φύγουν από μέσα. Όχι. Ο φρουρός ένα μόνο πρέπει να παρακολουθεί ταυτόχρονα 134. Όποιο δεν έχει μπει σε τηλεόραση μέσα να δει πώ πατιούνται τα κουμπιά όταν γίνεται πούμε αθλητική μετάδοση που έχει πολλέ κάμερε και όχι δύο-τρει που είναι μέσα σε ένα στούντιο, καταλαβαίνει τι του λέω. Κάντε ένα μικρό πείραμα. Βάλτε 18 περιοδικά στατικά κιόλα κάτω. 18, όχι 134, και προσπαθήστε να τα παρακολουθήσετε όλα όταν κάποιο γυρίζει τι σελίδε. Άμα μου πείτε σε ποια σελίδα βρίσκεται, τότε θα σα πω εγώ που είναι οι Αλβανοί που δραπέτευσαν εκεί, που καμία σημασία δεν έχει αν είναι Αλβανοί Έλληνες Έλληνε ή οποιοδήποτε άλλοι θα είχαν ε, δραπετεύσει. Οπότε για να σα ηρεμήσω, σας σα πω σε ένα άλλο και εσύ θα φύγει. Δεν εννοώ του κρατουμένου, έτσι. Θα σα πάω στο Λευτέρη Παπαδόπουλο και στο Μήμη Πλέσα, σε ένα υπέροχο τραγούδι πίσω τη δεκαετία του 70. Η πρώτη του εκτέλεση ήταν του Τόλι Βοσκόπουλου. Μπορεί να μειώθηκαν τα βουσκόπουλακια με τον καιρό, και τώρα έχουμε ρουμπάκια, άλλα άλλα πράγματα. Αλλά ε, ο, το τραγούδι παραμένει ένα απίθανα ωραίο τραγούδι. Άλλοι θα τα ακούνε στο μυαλό του έτσι, άλλοι αλλιώ, εδώ θα ακούσετε από τον Γιώργο Καραδίμο σε μια ωραία διασκευή του 16. Και εσύ θα φύγεις και θα περάσεις και θα ξεχάσεις και εγώ θα μείνω να αργος βινο σε μια γωνιά. Σταματημένο, ένα καραβίνα βαγισμένο, ένα σπουδίτι κυνηγημένο από το χιόνιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καραβίνα βαγισμένο, ένα σπουδίτι κυνηγημένο από το χιόνιά. Μην νιώσεις πόνο κι άσε με μόνο στην παγωνιά. Ένα ρολόι σταματημένο ένα καραβίνα βαγισμένο, ένα σπουγητή κυνηγημένο απ' το χιονιά. Ένα ρολόι σταματημένο ένα σπουδίτη κυνηγημένο από το χιουνιάρι. Ο φίλος μου ο Γιάννης ε, ζητάει τα, των αθλητικών ε, παροχών τα, Τις πληροφορίες να ευχαριστώ για την προσοχή Από την πολύ κρύα γέφυρα Βεραζάνο Με και πεθύμισα τη Νέα Υόρκη Έχω δεκαετίες να πάω στην Νέα Υόρκη Λοιπόν είναι όμως πολύ παγωμένη εκεί εδώ Να δεις παγωνιά Σου Περνάει από το μυαλό παγωνιά στα ορεινά τη θεότητε έχει μισό μέτρο χιόνι. Και έτσι και δεν έρθουν αλκιονίδε παρατεταμένε 15 μέρε, τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά. Ο Ρίκος από το Σικάγο και άλλο ένα μετά, νομίζω, ε, με διορθώνετε και έχετε δίκιο. Και θα σα πω, ψυχολογικά έμεινα στο 99. Δεν ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Ναι, είναι ήδη 100 είναι κρύς στο μάτι, δεν είναι 99. Έχει απόλυτο δίκιο, Ρίκο μου από το Σικάγο. Και μάλιστα ο εκατοστό είναι αυτό που εξέπνευσε ο παππού που σκέπασε. Με το κορμί του, το εγγονάκι του Για να μπορέσει να σωθεί Δεν κάνει λάθος Εγώ έκανε λάθος Θέλησα να μείνω σε εκείνη το 99 Με εκείνη την πολύ και αντίληψη Να μην τα ακούει κανένας 100 νεκρή Και έρχεται κοντά Σε αυτό που η ελληνική γλώσσα Είναι αριστουργηματική Όταν μιλάει για μαζικό βίαιο θάνατο Εκατόμβοι νεκρών Σαν να να το αποφύγει το κεφάλι μου Ζωτώ στα αλήθεια, ε, συγγνώμη και όπως και ο, ο, η μεσίνη μου, μου θυμίζει ότι ο εκατοστό νεκρός είναι ο Σπύρος Σπυρίδης πριν από 20 μέρε, ε, ο Θεός να τον αναπαύει εκεί που είναι, ειλικρινά σα το λέω, δεν, δεν, το, το, το μάτι εμένα με ξεπερνάει, δεν μπορώ δεν μπορώ, ειλικρινά το λέω, αφού τη φράση που είναι το μάτι μου λέω και αμέσως ο νους μου Πάει σε αυτό και λέω: Σκάσε, τίπονα το μάτι σου. Μιλά τη λέξη μάτι, δηλαδή δεν. Αλήθεια, αλήθεια σα λέω έτσι. Ο Αρίστο μου γράφει: Ο Πολάκη είναι γραμματικά αμορφωμένο, αλλά κοινωνικά αμόρφωτο εντελώ όμω. Συμφωνώ απολύτω. Για σκεφτείτε τι αξία έχει η λέξη αμόρφωτο. Είναι χωρί μορφή, δεν είναι μορφοποιημένο. Αν ψάξετε τη μορφή πίσω στον Πλάτωνα, και μια που το λέω, ψάξτε να βρείτε έναν υπέροχο άνθρωπο, νέο άνθρωπο που αγάψε του τυφλού να και είπαμε για το μάτι που αγάπησε τους τυφλούς σε τέτοιο βαθμό ώστε έβαλα όλη του την επιστημοσύνη να φτιάξει ένα πρόγραμμα που να μεταφράζει αυτόματα σε μπράγι και ξεκίνησε από το μονόγραμμα του Ελίτη. Το όνομά του Απόστολος Γαρούφος. Μπορεί κάποιοι να το είδατε στο διαδίκτυο, κάποιοι να διαβάσετε κάτι στι εφημερίδες. Μέρες που είναι, ε, ψάξτε να βρείτε, είναι η ελπίδα ενός καλύτερου κόσμου όταν κάποιο τάσει τον εαυτό του σε κάτι, γιατί αυτό που με εντυπωσίασα και περίμενα όταν διάβασα τι κάνει, είναι να δω πώς θα το διαθέσει. Είπα μέσα μου και εγώ, διαστρεβλωμένη όπως όλοι σας, ώραε λεφτά που θα βγάλει εκατομμυρίου χωσταγενή. Και ντράπηκα διαβάζοντας ότι ο άνθρωπος θα το διαθέσει δωρεάν στο διαδίκτυο. Για τον καθένα και την κάθε μία ξέρει δεν ξέρει να μπορεί να τυπώσει έναν τυφλό οποιοδήποτε έργο θέλει, ακόμα και το δικό του δ και τράπικα που έχω μάθει και εγώ να σκέφτομαι πως όλοι βιαστικά κάποια στιγμή πω από τότε λεφτά που θα βγάλει αυτό στο διαδίκτυο, ακούγοντα κάθε τρει και μέρα ποιο πλούσε στο διαδίκτυο ότι έφτιαξε ένα παιχνίδιξε εκείνο, ένα πρόγραμμα, ένα έτσι ένα λιός Ένα αλλιώ. Ο φίλο ο Κωνσταντίνο, ε, μου λέει για μια ε, κουβέντα που άνοιξε αυτές τις μέρες και τον στενοχώρησε πολύ, ένα στενό οικογενειακό περιβάλλον, έχει έναν αστυνομικό, νερό άνθρωπο, τον είχε και και του λέει, γιατί πάβει ναι, δεν πάβει να είναι με αυτά που σου είπε, αλλά μου είπε ότι οι αστυνομικοί που έδιναν τον Ζακ δεν, το δεν του καταλογίζεται βία, αλλά νόμιμη άμυνα τη αστυνομία απέναντι σε οπλισμένο άντρα. Αυτό νομίζω είναι ένα μικρό δείγμα σε τι σαπια κοινωνία ζούμε. Πρόσεξε. Του μαθαίνουμε του αστυνομικού να σκέφτονται έτσι. Γι' αυτό μιλάω για ευθύνε. Του μαθαίνουμε να σκέφτονται έτσι. Του μαθαίνουμε σε έκτακτε συνθήκε να μην έχει το επίπεδο τη συνείδησή του και τη πολιτική του συνέστηση, όταν κινούνται ανάμεσα σε πολίτε, πώ να σκεφτούν ε, την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο τρόπο και για να γλιτώσει τη ζωή του, γιατί και αυτοί είναι θύματα πάρα πολλέ φορέ, αλλά και για να μην βλάψουν τη ζωή των άλλων παραπάνω από αυτό που χρειάζεται για να μηνθούν. Γιατί ένα αστυνομικό που φοβάται έναν σαρνάμενο. Με ένα κομμάτι για στο χέρι, είναι φοβισμένο αστυνομικός. αστυνομικό. Και ο φοβισμένο αστυνομικό δεν μπορεί να είναι καλό υπερασπιστή των υπόλοιπων πολιτών. Όταν του μαθαίνουμε εμεί, οι ευθύνε είναι δικέ μα. Επομένω, τι διαλέγουμε, ποιου διαλέγουμε, ποιου αστυνομικού θέλουμε να έχουμε, δικιά μα υπόθεση είναι. Όσο τουλάχιστον υπάρχει ένα καθεστώ που επιτρέπει να τα λέμε και να τα κάνουμε αυτά. Και το λέω αυτό γιατί γίνανε και αστείακια για το τι μορφή θα πάρει το καθεστώ εν το μέλλοντη και κάτι αστείακια επίση πολύ επικίνδυνα, σαν μια ορολογία πολύ επικίνδυνη που φτιάχνεται. Ένα αστείακι που έκανε το γύρο και το έγραψε κάποιο και μετά το αναπαρήγαγε κάποιο από την αυγή, ότι έτσι λέγανε και το 67, ότι θα γίνουν εκλογέ, είναι εκλογικό έτος το 2019. Εμ, οπωσδήποτε μπορεί να γίνουν και εκλογέ, μπορεί όμω να γίνουν και το 74, όπω έγινε το 67. Χωδρικά ένα αστείο. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό τι προσφέρει ένα στείο περί των εκλογών σε συνδυασμό με τη Χούντα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχω διατηρώ τις επιφυλάξει μου πολύ βαθιά και δεν το συζητάω. Και έχω και μία ακόμα ένα μήνυμα είδηση το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι δείχνει μία... Άλλη ποιότητα αυτών που ακούνε, γιατί σπέβδουν να στείλουν μηνύματα που έχουν νόημα. Σε ευχαριστώ εξαιρετικά, Δημήτρη, πριν καν διαβάσω αυτό που μου γράφει. Λιάννα, ο Ιβάνοφ δούλευε στη διάρκεια τη κατοχή στο εργοστάσιο του Ποδοσάκη στον Ιμνικτό. Εκεί έκαναν επισκευέ τους κινητήρε των αεροπλάνων. Έβαζαν λοιπόν βίδε στο στόμα και κάποια στιγμή τι έφθυναν μέσα στον κινητήρα. Τα αεροπλάνα, όταν έκαναν τη εφόρμηση, πάθαιναν εμπλοκή και έπεφταν. 150 αεροπλάνα έπεσαν και οι Γερμανοί όταν βρήκαν ποιοι το έκαναν εκτέλεξαν 8 ή 9 μεταξύ των οποίων και τον Ιβανόφ Ο πατέρας μου δούλευε στο ίδιο εργοστάσιο Με την ευχή να γίνει κι εσύ αντάξει πατέρας παιδιών να μπορεί να τους διηγήσει τέτοιες ιστορίες Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με ένα παλιό, πολύ παλιό τραγούδι γραμμένο σκοτεινέ μέρες του 1939 από τον Νίκο Γούναρη και τον Μιχάλη Σουγιούλ σε στίχους Ρένου Ταλμά και Νίκο Γούναρη εδώ εξαιρετική απόδοση από τον Κώστα Μακεδόνα 80 χρόνια κοντά ζωής δεκάδες επανεκτελέσεις δεκάδες πετυχημένες διασκευές για την Απονιά σου με την ευχή να μην τη συναντήσετε ούτε ω είδηση το 2019 πράγμα που αποκλείεται βεβαίως τουλάχιστον όχι στην προσωπική σα ζωή να περάσετε καλά, καλά να σας βρουν τα φώτα, αυτά να βρουν ανοιχτή την πόρτα του μυαλού σας. Φως σε μυαλό κλειστό δεν μπαίνει. Να είστε καλά. Για την απονιά σου με στη γειτονιά σου κάθε βράδυ πίνω και μεθώ Φάρε με κοντά σου με στην αγκαλιά σου. Για τρέψε τη βόλια μου, καρδιά Αγαπώ